Σοπάστε τα ρολόγια Κόψτε το τηλέφωνο Ρίξτε ένα κόκαλο στο σκύλο Μη γαυγίσει Κλείστε τα πιάνα Και με καλυμμένο τύμπανο Ξεπροβοδίστε τον και ο θρήνος ας αρχίσει Σηκώστε σμίνι Να περνούν με στεναχμό Γράφοντας με καπνού στα νέα Είναι νεκρός Στα περιστέρια όλα Φορέστε μαύρο κρέπει στους τροχονόμους μαύρα γάντια, καθώς πρέπει. Ήταν ο νότος και ο βοράς μου, η ανατολή μου και η δύση μου, το οκτάωρο και η Κυριακή μου, το βράδυ και η αυγή μου, η σκέψη μου, το πάθος. Η αγάπη αυτή θα ζει για πάντα, έλεγα. Λάθος. Τα αστέρια, ποιος τα θέλει. Κλείστε τα έξω. Κρύψτε το άδειο φεγγάρι και τον ήλιο παροπλήστε. «Διώξτε τα τάση. Χίστε τον ωκεανό. Τίποτα πια δεν μπορεί να είναι για καλό». El Viento te lleve en su vuelo Abre los brazos y abre tu pecho Como una gaviota Libre y preciosa Y que se deja ir en él suelta tu pe Είναι σχεδόν όντεν, μεταφρασμένος όντεν εννοώ. Και ακόμη και εάν κάποιος δεν έχει διαβάσει όντεν, είναι πιθανόν να το έχει ακούσει στην ταινία «Τέσσερις γάμοι και μια κηδεία». Όπου βέβαια το πείμα δεν επιλέχθηκε τυχαία, γιατί κάθε αυτό αποτελεί ένα σύντομο μανιφέστο από ενοχοποίησης. Εξηγούμε... Μετά από την σκληρή φάση του μοντερνισμού, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον Έλιοτ και τον Πάουντ στο αγγλο έδαφο, έδαφος, το στίχημα που υπήρχε ήταν να ανακτήσουμε το έδαφος που είχε αποκηρυχθεί στο πλαίσιο μιας ιδεολογίας εξελικτικισμού, ας την πούμε. Σαν κάποια πράγματα να πάλιωσαν και να πάλιωσαν ανεπιστρεπτοί. Σαν τα προφανή στοιχεία της φόρμα το τετράστιχο, η ομοιοκαταληξία, ο ισομετρικός στίχος, να ήσαν ενταφιασμένα μαζί με το παρελθόν, σαν να μην ήσαν αντίστοιχα με την ιδεολογία που ήθελε να είμαστε, όπως σχετλιαστικά έλεγε ο Καριωτάκης, θύματα του περιβάλλοντος της εποχής. Με δύο λόγια, αφού η τράπουλα κόπηκε στα δύο και οι μοντερνιστές έπαιξαν όπως το πόκερ μόνο με τα μεγάλα χαρτιά, τώρα ήταν η ώρα να ξανανοίξουμε ολόκληρη την τράπουλα και να δούμε μήπως η φόρμα με τα προφανή της στοιχεία δεν ήταν κάτι εξαντλημένο, αλλά κάτι που επανεμφανιζόταν ως διακύβευμα με στην καινούργια συνθήκη και άνοιγε εντελώς καινούργιες δυνατότητες εγγεγραμμένες στον πυρήνα της, αλλά αφανής λόγω του ότι ακριβώς το περιβάλλον και η εποχή δεν τις άφηνε να φανούν. Μήπως η φόρμα δεν ήταν κάτι σαν πακέτο που το αφήνεις, διότι εξαντλήθηκε το περιεχόμενό του, αλλά ήταν μια συνθήκη που οφείλει διαρκώς να την επανενεργοποιείς. Και μήπως, εν πάση περιπτώσει, για να μεταβούμε στο περιεχόμενο, η δυνατότητα να αυτοσχολιάζεσαι, να αυτοπονομεύεσαι, να κλονίζεις τον σταθερό τόνο στον οποίο θα μιλάς, διότι έτσι κλονισμένος είναι και ο κόσμος γύρω σου, ήταν δυνατόν να αξιοποιηθεί μόνον εάν υπήρχε το σταθερό εκείνο υπέδαφο, το οποίο ήταν δυνατό να κλονιστεί. Εκείνο που ξανανοίχτηκε ήταν η δυνατότητα όχι πια να κατασκευάζεις εκ του μηδενό κάτι το οποίο να προσπαθεί να καλύψει το απόλυτο κενό, αλλά να κληρονομεί σαν ενοχικό παιδί όλα όσα σου δώσαν και να βλέπεις πώς μπορείς να τα απαλλάξει από το φορτίο της φαινοχής και να τα ξανακάνεις παιχνίδι. Ο Όντεν ανέλαβε πολύ συνηθιτά αυτή την προσπάθεια και έπαιξε με όλα τα χαρτιά που είχαν κηρύξει άχρηστα οι πρώτοι σκληροί μαχητικοί μοντερνιστές. Και βέβαια, όταν κανείς ανοίγει το παιχνίδι της φόρμας, οι δυνατότητες είναι άπειρε Η ακραία δυνατότητα, όπως είχαμε πει στις εκπομπές Περισσάτυρας, είναι να μετατρέψεις την ποιητική φόρμα από κύκλο σε έλλειψη. Να την κάνει διεστιακή, Την ίδια στιγμή να αποκαλύπτει τον σοβαρό θρηνητικό τελετουργικό πυρήνα της και την δυνατότητα αυτός ο πυρήνας να εκτίθεται ως η ίδια του υπαροδία. Αυτό δεν είναι αλεξανδρινισμός υποχρεωτικά, δεν είναι κάτι που το κάνεις από απόγνωση και επειδή δεν έχεις άλλες δυνατότητες παρά μόνο να παίζει με τα χαρτιά της τράπουλας. Αυτό είναι ένας καινούριος τρόπος να κερδίσεις την παρτίδα. Είναι ένας τρόπος να καταγράψεις την διεστιακότητα της συνθήκης γύρω σου. Όταν λοιπόν σε αυτό το ποίημα ο Όντεν αποφασίζει να θρυνήσει είναι φανερό πως την ίδια στιγμή πιέζεται από την ίδια την επίγνωση του ότι μπορεί ο θρήνο σήμερα να ακουστεί κομικός, να ακουστεί ανεδαφικός. Και αυτή η επίγνωση εγγράφεται στο ίδιο το ποίημα και το οδηγεί ταυτοχρόνως προς τα δύο άκρα του. Απ' τη μία μεριά το ποίημα θρήνει καθυπερβολήν σαν ο θρήνο να ήταν εμποδισμένος, σαν να ήταν ανέφικτο πια, σαν να ήταν Κάτι το οποίο δεν μπορείς να κάνεις παρά μόνο εάν το μετατρέψεις την ίδια στιγμή στο θέαμά του. Και η ίδια υπερβολή είναι βεβαίως η προϋπόθεση της γελιογράφησης του θρήνου. Όμως έτσι γελιογραφημένος, ο θρίνος ξαναγίνεται θρίνος. Έτσι γελιογραφημένος είναι ο μόνος θρίνος που μπορούμε να διατυπώσουμε σήμερα. χρόνια λειψού και θριαμβεύοντα μοντερνισμού αυτά τα δύο υφίσταντο συγχρόνως το ένα ως προϋπόθεση του άλλου η δυνατότητα από τη της φόρμας παρέμεινε εκμηδενισμένη. και όταν επιτέλους επανενεργοποιήθηκε όπως έλεγα η φόρμα χρειάστηκε να περάσει από τις συμπληγάδε. Απ' τη μια μεριά κάθε τι είναι δυνατόν σχεδόν ευθύς εξ αρχής να εκπέσει στο θέαμά του να γίνει η καινούρια μόδα και αυτό ήδη συμβαίνει Απ' την άλλη μεριά εδώ συνέβη κάτι παράδοξο Η αποθημένη φόρμα όπως τις νευρώσεις εκδηλώθηκε σαν στίχος του έντεχνου τραγουδίου Έτσι κατασκευάστηκε ένα ποιητική ζων ψευδοποιητικό στην ουσία λεκτικό τοπίο το οποίο έπρεπε να καταναλωθεί ως η άλλη όψη της πίεσης Και ενώ η ποίηση συνέχιζε το μοναχικό, άριθμο, πεζολογικό δρόμο της, απ' την άλλη μεριά, ο στίχος του έντεχνου, περιορισμένος στα παλαιοληθικά κουπλέ και φρέν, διεκδικούσε όλο το αποθυμμένο ποιητικό έδαφος, εκμιδενίζοντάς το ξανά σε κίτς αυτή τη φορά. Εδώ λοιπόν, προπάντων εδώ, είναι ουσιώδες να προσπαθήσουμε να ανακατασκευάσουμε μια συνθήκη ακρόασης, τόσο εκλεπτισμένη, ώστε αυτό που τις πασάρετε για ποιήση, είτε στη μία είτε στην άλλη εκδοχή του, να της φαίνεται επιτέλους απ' χθες. Και αν έτσι εκλεπτύνουμε την ακοή μας, τότε θα αντιληφθούμε πώς ανασυστήνεται εν συνόλο και το μοντερνιστικό παιχνίδι, που δεν ανασυστήνεται βέβαια, όπως έχουμε πει και ξαναπεί, ως μεταμοντερνισμός, αλλά ως μια νέα δυνατότητα του μοντερνισμού. Είναι η δυνατότητα ακριβώς που αξιοποιεί ο Όντεν να εμπιστευθεί τη συνθήκη ηρωνικής ακρόασης στον ακροατή του ποιηματός του. Να μην τον προκαταλάβει. Να βασιστεί στον κλονισμό που έχει συμβεί μες στο λίκνο της ακοής, θα έλεγε ο Ρίλκε.